He's got Φίλοι φίλες φίλε του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Βλέπω, καλησπέρα σα. Ακούτε την εκπομπή γυρίζοντα με 78 στροφέ. Μία εκπομπή που γράφει, επιμεγείται και παρουσιάζει από το ραδιοφάλαμο 3 του Βλέπω ο Δημήτρη Αβαγιανού. 14η εκπομπή κατά σειρά σήμερα από τότε που ξεκίνησα τι εκπομπέ μου. και δεύτερο μέρος στο αφιέρωμά μου στο μεγάλο μπουζουξί Νίκο Πουρπουράκη. Ο Νίκος Πουρπουράκης μίλησε χθες ζωντανά στον αέρα για τη ζωή του και το έργο του και θα συνεχίσει και στη σημερινή μας εκπομπή να μας πει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία σίγουρα ενδιαφέρουν όλους μας όσοι και όσοι ασχολούμαστε με το ρεμπέτικο κλασικό λαϊκό παραδοσιακό Και γενικά παλιό γενικό τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπω να μείνετε μέχρι το πέρας της εκπομπής αυτής. Μιας και σε λιγότερο από μισή ώρα από τώρα θα τηλεφωνήσουμε στο μακρινό Λος Άντζελες της Αμερικής για να μιλήσουμε με τον κύριο Προποράκη και να μας πει ό,τι έχει να μας πει. Να σας πω εντάχει το τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι το τηλέφωνο μας, το γνωρίζετε πλέον όλοι 2610-222-192 email radio at vlepo.org ή πολύ απλά μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα στο Soundbox και επειδή η εκπομπή αυτή είναι απευθείας, ζωντανή μπορείτε και εσείς οι ακροατές μας να μας στεύνετε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον ε, κύριο Προποράκι. και να του μεταφέρουμε τα ερωτήματά σας. Ξεκινήσαμε την εκπομπή. Με ένα τραγούδι, τίτλος αυτού σαν φημιθό τον χωρισμό, ερμηνευτής ο μεγάλος Φεόβορος Καβοράκης και η Αγγέλα Παλαγούβη, καλός Βίσκος Αμερικής, με νούμερο Βίσκο 305 και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα μεγάλο τραγούδι του Μανώγη Χιώτη, Φεύγω να σε κάνω τέρι μου ο τίτλος του, ερμηνεύει ο Φεόβορος Παίζει μπουζού και ο Νίκο Προποράκη και είναι καλό βίσκο Αμερική, νούμερο 323, από τη δεκαετία του 50, όπω και το προηγούμενο τραγούδι, όπω και τα περισσότερα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Και λέω τα περισσότερο, γιατί ο Νίκο Προποράκη είναι μέχρι σήμερα εν ενεργεία μπουζουξή. Οπότε, καλό είναι πιστεύω να ακούσουμε και τραγούδια από τη δεκαετία 60, 70, 80, 90, ζωντανά από κέντρα στην Αμερική και όχι μόνο. Πολύ. και με τρώει το μαράζι και η καρδιά και η καρδιά μου με πονεί <ΣΣΣΣ> θέλω να σε κάνω και όπου θέλεις θα γυρνάμε και τα ταλιρά μου όλα στα βουζούκια θα τα πάμε Έχω σβήσει, έχω λιώσει, δεν αντέ, δεν αντέχω Για χατήρι σου κοιμάμαι, με σαρά, με σαρά τα Θέλω να σε κάνω τέρι κι όπου θέλεις θα γυρνάμε και τα ταλίρα μου όλα στο Βρετάνια θα τα πάμε. <στοίκη> Απ' το Τέρκυ Όσο πού κομε πού κομε την καρδιά. Όταν δες αποκτήσω, τα πεθάνω, τα πεθάνω μια βραδιά. <ΣΣΣ> Θέλω να σε κάνω τερι κι όπου τελειώσω γυρνάμε και την βρίκα μουρεμάγα στα μπουζούκια θα τη φάμε. Θέλω να σε κάνω τέρη κι όπου θέλεις θα γυρνάμε Και τα ταλίρα μου όλα βρε στο Γιό,τι θα τα πάμε Ο, Ο... Χίλος Νίκος Φορποράκης, κατάγεται από τη Χίο Έτσι σε μια φάση του τραγούδι λέει στο χιοτάκι Φαταφάμε ενώντας τον Χιώτη στην καταγωγή Νίκο Προποράκη. Ωστόσο ο Μανώλης Χιώτης ήταν και ο συμφέτη του τραγουβιού αυτό. Ωραία το λογοπαίγνιο λοιπόν. Υπήρχε μια σύγχεση τότε και στον κόσμο με αυτό. Εν τη αυτήν την περιπτώση θα συνεχίσω τώρα με ένα τραγούβι σύμφεση του Σπύρου Περιστέρη. Υχογραφημένο και αυτό την ίδια περίοδο, περίπου το 55 με τον φόβορο Καβωράκη και την Μαρή Κανίνου. Βυστυχώς η Μαρή Κανίνου άφησε νωρίς τα εγκόσμια. Η επάρατος νόσος ο Καρκίνο το 1957 την πήρε μακριά μας. Ωστόσο, ο φόβορος Καβουράκης ζει, είναι υγιέστατος, είναι 89 ετών, 88 στα 89, ζει στη Ρόβο και το επόμενο Σαββατοκύριακο ο καλός χόντων των πραγμάτων θα μιλήσει και αυτός ζωντανά εγώ στην εκπομπή μα για τη ζωή του και το έργο του. Για την ώρα θα ακούσουμε το τραγούβι που σας προανήγγειλα τι γυναίκα έχω εγώ. What if o plevero mu ni lagtaristo gormi uinolo ficou mu ande korbes tikana sham jesus ande jesus ande jesus και το κλείσιμο το τραγωδιού, χορευτικό. Και να συνεχίσουμε τώρα με μία σύμφαση του Γιώργη Μιτσάκη. Ο Γιώργο Μιτσάκη, λοιπόν, στο τραγούδι του τιμωρημένο φανταράκι, θα το ακούσουμε εδώ πάλι με τον Φόβορο Καβωράκη ω πρώτη φωνή και την Αγγέλα Παλαγόβη, ενώ μπουζούκι στην εταιρεία Καλό Βίσκο τη Αμερική παίζει ο Νίκο Προποράκη και ευώ. mm -hmm. Η ώρα είναι 7 και 18 περίπου πρώτα λεπτά. Ακούμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος, στον ε, Νίκο Πορποράκη Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα τον έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμής. Μέχρι τότε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαγιοάννου, του Ψιλού, του Παραπαγιάννη, ο οποίος τη δεκατεία του 50 μέσα του 50 με την Ρένα Ντάλια, έρχονται και αυτοί στην Αμερική. Τραγωβάνε πολλά τραγούδια, ηχογραφούνε και ακούμε τώρα τη σύμφωση Παπαγιουάννου «Το σπίτι έμεινε ορφανό» με τον Φεόβερο Καβωράκη, καλός βίσκος Αμερικής νούμερο 309 το 1954 και μποζούκι και εγώ ο Νίκος Πουρποράκης. αργά και ήταν όλα, όλα σκοτεινά. Απ' την πόρτα όταν श्यों क्यों लता प्रागमाचा श्यों बोझवास राखे करम्या श्यों मी किताबो पी के बर्या के भू दप्रो पारी गोरया Και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι ακόμη της ε, περιόδου του 50 από τον Καλό Βίσκο Αμερικής, ενώ μετά το επόμενο τραγούδι θα είναι μια μικρή έκπληξη. Και μετά τον Γιάννη Παπαγιοάννου και το τραγούδι του «Το σπίτι έμεινε ορφανό, Ένα τραγούδι που περιφέρεται γύρω από το σπίτι Το του σπιτιού είναι το παιδί, έτσι τιτλοφορείται, γεράσιμο κλοβάτο η σύμφεση, φεόβερο καβουράκης και ευόρμη νευτής και είναι τρακαλός βίσκος Αμερικής με νούμερο βίσκο 321. and hey. Και να συνεχίσουμε τώρα με μια ηχογράφηση ντοκουμέντο μια ζωντανή ηχογράφηση από κέντρο στο Σικάγο το 1956 και θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν όπου δύο μεγάλοι μπουζοξίδες συναντώνται και παίζουν μαζί από κοινού Νίκος Προποράκης Γιάννης Τατασόπουλος ο βιρτώζος στον μπουζοκιού Γιάννης Τατασόπουλος που ακόμα και οι πέτρες, κυριοβεκτικά ξέρουν το Μάγισσες φέρτε βότανα και διάφορα μεγάλα του ταραγούβια Συναντώνται λοιπόν μια βραβιά στην εποχή αυτή και με ένα αριστεχνικό μαγνητόφωνο καταγράφονται μερικά λεπτά της ηχητική πανβεσίας που επικρατούσε στο κέντρο της εποχής αυτής. Ο Γιάννης Θατασσόπουλος όμως έκπληξε, δεν παίζει που και εγώ, παίζει και Πέζει κεφάρα, μπουζούκι πέζει παίζει ο Νίκος Προποράκης και τραγουβάει. Θα απολαύσουμε 3-4 λεπτά από την ηχογράφηση αυτή. Μετά το spot των 7.30, μία ακόμα ζωντανή ηχογράφηση. Και αμέσως μετά, καλό σχόταν των πραγμάτων, θα έχουμε τον Νίκο Πουρποράκη ζωντανά στον αέρα μαζί μας. Αυτό είναι το μεθεπόμενο τραγούδι που θέλουμε να ακούσουμε. Ωστόσο, στι ζωντανέ εκπομπέ γίνονται και λάθη. Συνεπώ, ακούμε τώρα το σωστό τραγούδι. Βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Ήταν το τραγούδι του Μανόγε Χότι, σήκω, κοπέλα μου, ακούσατε εντυπωσιακό μπουζούκι, δεν είναι το μανοι Χιότε στο μπουζούκι, ήταν ο Νίκο Προποράκη, ναι, ο Νίκο Πορποράκη, ο οποίο είχε πλέον αποκτήσει βιξιοτεχνία μετά τη δεκαετία του 50. Ακούτε την εκπομπή γυρίζοντας με μεταχώς τροφές με τον Δημήτρη Αβαγιανό από το διαβεκτυακό ραβιόφωνο του Βλέπω, δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον μεγάλο μποζοξίνικο Πουρποράκη και επειδή δεν κατέστηκε ακόμη δυνατή η τηλεφωνική σύμφεση με Los Angeles, μέχρι λοιπόν να επιτευχθεί αυτή και να μιλήσουμε ζωντανά στον αέρα με τον μεγάλο μποζοξίν, θα ακούσουμε ένα ακόμα ζωντανό τραγούδι Σύμφωση πάλι του μεγάλου Μανώλη Χιώτη. Βιώξε με, βιώξε με. Θα το ακούσουμε από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι που έγινε το 1993 από αριστεχνική ηχογράφηση στον Ποζούκιο Νίκο Προποράκης και πιστεύουμε το πέρας του τραγουδιού ή κατά τη διάρκεια αυτού να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Προποράκη. apko thi woh Από την να σου, κλειστή, νεκρής, την κλειστή, υπό και πολύ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνική μας γραμμής έχουμε τον ε, Νίκο Πορποράκη. Καλημέρα. Καλημέρα Νίκο. σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε, σας. Καλησπέρα σε εμάς, γιατί έχουμε αρκετές ώρες διαφορά. Δεν ξέρω. Ναι, εμείς ναι, έχουμε 8 παρατέταρτο. Εσείς έχετε 10 παρατέταρτο το πρωί. Ε, 10 παρατέταρτο ακριβώς. Μάλιστα. Όχι. Περίμενε, 11 παρατέταρτο 11 παρατέταρτο, μάλιστα 10 παρατέταρτο, 10 παρατέταρτο Γιατί έχετε αλλαγή ώρας και εσείς ναι, ναι, γιατί έχω ένα ρολόι που, που γυρίζει με το σάτε με λάιτ το και ακόμα δεν έχει γυρίσει Α, Μάλιστα, βορυφορικό ναι. λοιπόν οπότε δεν έχει ενημερωθεί Μάλιστα και την αλλαγή τη ώρα. Σας καλέσαμε ε, και σήμερα σαν ε, συνέχεια από την χθεσινή μας εκπομπή Για να μας ε, μιλήσετε λίγο για τη ζωή σας και το έργο σας Μα είπατε εχθές πολλά αξιόλογα πράγματα και πιστεύω να μα πείτε και σήμερα άλλα τόσα. Ε, και η εχθενή εκπομπή, να πούμε και για του ακροατέ οι οποίοι εντάχθηκαν σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ναι. Είχατε πει μια ιστορία, ένα περιστατικό με τον Νίκο Γούναρη, ναι, το ναι. οποίο δεν ξέρω αν θέλετε να το επαναλάβετε ή αν όχι μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο. Ναι, να το πω γιατί δεν το πάρε καλά. Πείτε το σωστά να το ακούσουν οι ακροατές. Και η με, με είχε πάρει ο Νίκος ε, τηλέφωνο, πηγαίναμε τακτικά και παίζαμε πόκα κάθε σαματοκυριακό. Στον με πήρε μια βραδιά τηλέφωνο, εγώ δούλευα στο Βρετάνιο, εκείνος δούλευε σε ένα άλλο μαγαζί παραπάνω. Και επέ τηλέφωνο να πάμε να παίξουμε πόκα, εντάξει, λέω. Ε, πήρα, τον πήρα, όταν φεύγαμε, μου λέει σταμάτασε εκεί σε αυτό το μαγαζί να πάρω κάτι από μέσα που θέλω. Ήταν ένα σαν 7-11. Mm -hmm. ένα μικρό μήνυμα, 24 ώρε ανοιχτό so, πήγαμε μπήκε μέσα εκείνο, εγώ κάθαμε στο κάρο γιατί έκανε κρύο έκαθαμε στο κάρο και τον περίμενα έβγηκε έξω από μια σακούλα πήγαμε στο σπίτι καπνός μέσα γεμάτος μέσα μαστούρες δεν ξέρω εγώ, τι ήταν καμιά δεκαετία μέσα και παίζανε πόκα και από τον καπνό από τα τσιγάρα και αυτά δεν έβλεπε μπροστά σου έλεγχο καμιά καμιά φορά Ήταν κάποιος εκεί που ήθελε να, να δει τι έφερε ο Γούναρης γιατί του είχανε τηλεφωνήσει να τα πάρει αυτά Anyway, πήγανε τα μάνανε σε μια κατσαρόλα και τα αυτό και εγώ μύρισα άσχημα Ω και μύριζε άσχημα γιατί είχε φωτογραφία απ' έξω και φτεδάκια τα κουτιά Ε, μυρίζαν άσχημα και λέω τι διαλωτήσεις κατακάννε αυτοί μες στην κουζίνα εν τα φάγανε τα ζεστάρανε και τα φάγανε όλα ευτυχώ, εγώ δεν έφωνα γιατί είχα φάει στο μαγαζί την άλλη μέρα πήρε, λέγανε Μαρία την αδερφή αυτούν που είχε το αυτά. μου λέει πήρα καθαρή στο σπίτι μου λέει εφέρατε σκύλο χθες το βράδυ στο σπίτι λέω γιατί λέω ποιες έφαγε του σκύλου τα φαγιά λέω δεν ξέρω λέω τι, τι φαγιά Εδώ είχε, λέει 6 τελεκέδας και είναι φαγωμένα όλα, είναι άδεια και εδώ είναι η κατσαρόλα που τα ζεσταράνε. Λέω δεν έχω ιδέα. Μετά μάθανε πως τα φάγανε όλα, ήταν, ήταν του σκύλου φαΐ. Ο Νίκος Εγούνας δεν, δεν διάβαζε, είδε φωτογραφία meatballs απ' έξω, ο που είχε, δεν ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, δεν διάβαζε εγγλέζικα και δεν τα είδα κι εγώ, δεν προσέξα και εγώ να τα δω. Και... Τα φάγανε όλοι και δεν έκανε κανένα παράπονο. Αυτή είναι η ιστορία. Η σωστή. Ωραία. Μα το είπατε και χθε και ευτυχώ δεν δηλητηριάστηκε κάποιο. Κανένα. Ευτυχώ, ναι, ναι. ναι. Ωραία. Αυτά λοιπόν μέσα τη δεκαετία του 1950 και στο μικρό κείμενο που γράψαμε στην ιστοσελίδα του Βλέπω για να σα παρουσιάσουμε από το ραβιοφωνικό μα σταθμό. Ε, αναφέρει ότι. Μέσα του 50 έρχεται ένα πλοίο με φίλους σας. Να, και ο, ο, αφού τελειώσατε από το κέντρο που τραγουβούσατε, μετά πα, πάτε να συνεχίσετε το γλέντι στο πλοίο και το πλοίο φεύγει. Είναι αγή αυτό. Το πλοίο έφυγε και πήγαμε στην Ολλανδία. Και είχα φασαρίες με τα χαρτιά μου, δεξαγωτής γιατί δεν είχα χαρτιά, για να γυρίσω πίσω. Είχα μεγάλε φασαρίε Και οι ποσάδες με γυρεύανε. Από το μαγαζί και εγώ παίρνω τηλέφωνο από την Ολλανδία και λέω Είμαι στην Ολλανδία. Ποιο θα το πιστέψει, Ποιο θα το πιστέψει ότι ήμουν πραγματικά στην Ολλανδία. Με περιμέναν το βράδυ στη δουλειά, Ποιος θα το πιστέψει, Έλειγου, έκανα καμιά εβδομάδα, δύο, δύο, περίπου δύο εβδομάδε να γυρίσω πίσω. Βιλλαβή. Είχαμε ένα πλοίο, δεν θυμάμαι πώ το λέγαμε. Δεν πειράζει, πειράζει, Όλοι είχατε ενθουσιαστεί στην παρέα, είχατε πηγεί, είχατε μεφύσει. Παίζετε, παίζετε στο είχαμε καράβι. Ποιοί, είχαμε πει πολύ, είχα και τον Μπουζούκη μαζί μου. Είχα... Και το πήγαμε, είχε σηκώσει άγκερα. Σα έλειξε. Έχε σηκώσει άγκερα και φύγαμε. <laughs> Φύγατε, βέβαια. Με την Ολανδία. Μάλιστα. Και εγώ δεν είχα ιδέα. Ωραία. Αυτά είναι. Και αυτή η πρωτότυπη και πολύ ωραία ιστορία. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω εχθέ, αλλά θα το πούμε σήμερα. Περίπου τρία χρόνια λοιπόν δισκογραφήσατε στην εταιρεία Καλό Βίσκο Αμερική. Και εγώ να πω από πλευρά μου κάτι που έμαθα σήμερα με τον, από τον κύριο Καβωράκη σε τηλεφωνική yeah. επικοινωνία μαζί του. Και μάλιστα ο κύριο Καβωράκη, όπω έχω πει και από την εκπομπή αυτή, είχα μιλήσει το άλλο Σαββατοκύριακο στην, στον αέρα, ζωντανά για τη ζωή του. Θυμόταν λοιπόν ο κύριο Καβωράκη ότι ίσω το πρώτο ταραγούδι που είπατε σε βίσκο. Ήταν στην εταιρεία Ρίστοφων στο τραγούδι του Βασίλη Τετσάνι που λέγεται Το Φήμα. Κρατάγατε το Μπουζούκι στο στούντιο και το παίζατε σαν παγλαμά. Ψηλά, ακουγόταν σαν παγλαμά το Μπουζούκι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή όχι αυτό το περιστατικό. Δεν το θυμάμαι, δεν το όχι. Φημάστε. Όχι. Τέλος πάντων, όχι. το τραγούδι αυτό δυστυχώ δεν το έχω μαζί μου. Θα το ακούσαμε το άλλο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή αφαίρο μα τον κύριο Καβοράκη. Και yeah. μια και εσεί. Βισκογραφικά είχατε μόνο στον καλό βίσκο Αμερικής ουσιαστικά βίσκος εκτός από ένα στην Αρίστοφον τα τραγούδια που είπατε και μετά πως σας ηχογραφήσαν εν αγνία σας κέντρο και σας βγάλαμε στην εταιρεία Standard Πείτε μας δε, δε. λοιπόν κύριε Πορποράκη στον καλό βίσκο πότε αποχωρήσατε αν θυμάστε και για ποιο λόγο Ο, έφυγα, έφυγα και πία στο Σικάγο και αυτό ήταν η βία διά... Φύγατε έτσι, στο έτσι, Σικάγο. Ήχτε, είχα δουλειά μεγάλη, καλή δουλειά στο Σικάγο mm -hmm. και φυγά και σταμάτησα από Αυτ... τον καλό δίσκο. Αυτό περίπου έγινε πότε, το 1955-56, Το 1955 α... περίπου, yeah. Στον καλό δίσκο, όταν φύγατε εσείς, στη φέση σα ήρθε κάποιο άλλο Μποζούκη, ο Γεράσιμος, ε, ο Κώστας Καπλάνης μήπω. Όχι, όχι, δεν είχε, Νομίζω έβγαλε και ο Καπλάνης ένα δίσκο 2 mm -hmm. στο Καλοδίσκο, νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά. Δεν πειράζει. Πάντω, yeah. όταν φύγατε, λογικά άλλοι μουσικοί συνεχίσαν ε, να βγάζουν τα αργού για την εταιρεία αυτή, έτσι. Yeah, yeah, yeah, yeah. Δεν έκλεισε η εταιρεία με την αποχώρησή σα, υπήρχε ακόμα, έτσι. Υπήρχε, yeah. Μάλιστα. Έρχεστε λοιπόν στο Σικάγο μέσα τη δεκαετία του 50 και εκεί συνεργάζεστε. Θυμάστε με ποιου μουσικού είχατε παίξει αυτή την περίοδο στο Σικάγο. Oh, είχα παίξει. Δεν δε, θυμάμαι καλά με τη. Θυμάμαι τη... η Γεωργία Μπλανά, την Γεωργία Μητάκη, τον Ανεστόπουλο, τον Κλαρίνο. Mm -hmm. oh, Έχετε φωτογραφία με τον Τατασόπουλο και με την πόλη Πάνω στο Σικάβο. Ό, δουλέψαμε για την πόλη Πάνω και τον Τατασόπουλο. Έχω και φωτογραφίε μαζί του. Έχετε και φωτογραφίε, ναι. ναι, άκουσα ακούσαμε και την ε, κυρία Λέα τη γυναίκα σας που μας το φήμισε. Ναι, ναι, ναι. Ε, πριν... Γιατί εγώ τώρα ξύπνησα και το μυαλό μου δεν είναι ακόμα... Κανένα πρόβλημα, παρόλα αυτά τα λέτε πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Και μάλιστα να πω εγώ ότι από το Σικάγο ακούσαμε ένα μικρό ηχητικό Αυτής της εποχής του 1956 με εσά το Μουζούκι και τον Γιάννη κατασώπουλο Κιφάρα Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννη κατασώπουλο, σαφώ το βασικό το όργανο ήταν το Μπουζούκι, αλλά έπαιζε και λίγο κεφαλάρα. έπαιζε και κυσάρα, καλή κεφαλά. Έπαιζε καλή ναι, Αυτό ναι, ναι, ναι. να το ακούσουν και οι μα. Εσεί, εκτό από το μπουζούκι παίζετε και κιθάρα τότε ή λαού το λαούτο ή βιολί που ξέρατε ε, ή μπουζούκι έτσι λαούτο βιολί κιθάρα τα όλα τα όργανα παίζω ε, και από τέσσερα πέντε όργανα και στα κέντρα αυτά έτσι ναι ναι όλα το μπουζούκι μόνο ε, έκανα μόνο στο μπουζούκι αφιέρωσα με το όλο μου το αυτό Κατάλαβα, το έχω και το μπαγλαμά του Τσιτσάνι. Είναι απίστευτο αυτό που θα σας πω. Να μου το πείτε, Ό, όταν έφυγε η Μαρίκα Ημίνο από τη Νάιο την πήγα εγώ στο αεροδρόμιο Την mm -hmm. τη Ναϊόρκη, Και όταν πηγαίναμε, μου, μου άφησε τον μπαγλαμά που είχε και μου λέει Νίκο. Αυτό ο μπαγλαμά είναι του, του Βασίλη. Το δεύτερο γιατί ήταν να έρθει και εκείνο εδώ. Στην Αμερική τότε και δεν ήρθε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και είχε τον παγλαμά του και μου τον έδωσε εμένα. Πριν στην πία στο, στο αεροδρόμιο, Ήταν άρρωστη με καρκίνο. Ήταν άρρωστη με καρκίνο, ναι. Το 1956, νομίζω που επέστρεψε λάβα Ελλάδα και δυστυχώ μετά από μερικού μήνε έφυγε α, από τη ζωή. Με, μερικού μήνε πέθανε. Και α... έχω τον παγλαμά, τον έχω. Είναι του τσιτσάνι ο Τον ο... έχω μη στάξει και μη βρέξει. Λογικό είναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία η λεπτομέρεια αυτή που μας είπατε ε, Οπότε εσείς βουλέψατε τότε και με τη Μαρίκα Ανγίνο στο Πάλκο Στο λαϊκό Πάλκο Όχι, όχι Με τη Μαρίκα δεν δούλεψα Δούλεψα σε ένα άλλο μαγαζί Εκείνη, αλλά είμαστε δίπλα δίπλα Κάθε βράδυ μαζί είμαστε Μάλιστα, βρισκόταν μετά φημάστε, το ναι, όνομα, ναι, φημάστε κάποια ονόματα από τα μαγαζιά που βουλέψατε τότε ε, Βρετάνια, Αλυμπάμπα ε, Αθήνια Γκάρντερ... Πολλά δούλεψα σε 4-5 μαγαζιά εκεί πέρα στο Ιθανενού. Δεν τα θυμάμαι όλα. Λογικό είναι γιατί... Ορισμένα δούλεψα πολύ λίγο καιρό γιατί δεν μ' αρέσανε. Κατάλαβα. Και μάλιστα ήταν τότε η εποχή που με κάνε... που με απαγάγαν, που με κάνε κίτνα από τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο. Πώς έγινε αυτό? Αυτό με δύο από το Σικάγο, καθότανε μπροστά εκεί πέρα... που έπαιζα και μετά... που τελειώσα μου λέει να πάμε για καφέ. Λέω ναι να πάμε. Ε, πήγαμε για καφέ, ε, εγώ μπήκα στο, στο κάρο μέσα να πάμε για καφέ στου 56 δρόμους. 56 δεν θυμάμαι που ήταν. Ε, εντω μεταξύ εγώ με, μούνα μεθυσμένος νομίζω. Γιατί μέσα στο κάρο ε, ε, εσάρθηκα αλλιώτικα και έπεσα κοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα, βλέπω ότι ήμουν σε freeway μέσα. Λέω: Πού είμαστε, λέω: Πού πάμε. Λέει Είμαστε κοντέμαμε στο Σικάγο, περίπου 40-50 μίλια από το Σικάγο. Και με πήγαμε στο Σικάγο. Μου λέει: Εδώ θα δουλέψει. Και μου δώσανε τρεις φορέ περισσότερα λεφτά από ό,τι έκανα στη Νέα Υόρκη. Και έκανα έξι χρόνια. Έχει. Εκεί δούλεψα και με τον Τουτασόπουλο και με την Πολυπάνου. Εκεί ήταν η ιστορία. Ωραία. κάνει κάνανε απαγωγή εκπληκτικό εκεί. Απαγωγή, ναι. ναι. Αντί να πάνε στο, στην καφετήρια, βρέθηκαν στο Σικάγο. Μάλιστα. Yeah. Φαντάζομαι βέβαια με το άλλο μαγαζί που βλέπονταν στη Νέα Υόρκη θα υπήρξαν προβλήματα έτσι που φύγατε Προβλήματα ξεχνικά. και δεν το πιστεύανε κιόλα πώ ήμασταν όταν του πήρα τηλέφωνο. Είχα, είχα τραβήγματα. Anyway. Πολύ ωραία, ε, κύριε Πουρποράκη, μας τα λέτε. Ωραίε σε λεπτομέρειε. Ωστόσο, η ώρα πλησιάζει εγώ στην Ελλάδα, 8. Οπότε, θα κάνουμε μια μικρή παύση να ξεκουραστείτε και εσείς και να ακούσουμε Εντάξει. κάποια τραγούδια και σε περίπου μισή ώρα από τώρα θα σα πάρουμε στο τηλέφωνο εκ νέου ώστε right. να συνεχίσετε και να μας πείτε κάποια πράγματα ακόμα. Εντάξει, έγινε. Γεια. Προ το παρόν, σα χαιρετούμε. Για. Ακούσαμε τον ε, Νίκο Πουρποράκη, μίλησε ζωντανά για κάποια περιστατικά, ακούσαμε για απαγωγές από ένα μαγαζί σε άλλο, για καράβι το οποίο με τους εμφασιασμένους και λίγο πιωμένους μουσικούς σαλπάρει και τους ψάχνουνε, για σκυλοτροφές που κατά λάφος φαγώθηκαν. Όλα αυτά λοιπόν θαυμαστά γινόταν στην ε, δεκαετία του 50. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια Και ένα τραγούδι τώρα του Γιώργου Ζαμπέτα Το οποίο ηχογραφήθηκε με την μεγάλη πατρινή τραγουδίστρια πολύ Πάνω στην Ελλάδα τέλη της δεκαετία του 1950 Η πόλη Πάνω όπως μας είπε και ο Νίκος Προποράκης Ήρθε στην Αμερική Το τραγούδι λέγεται «Ευτυχούλα ευτυχώ» Ο Πουρπουράκης παίζει ευώ μπουζούκι ζωντανά. Μετά θα ακούσουμε τα μηνύματα των 8 και θα συνεχίσουμε τη ζωντανή μας εκπομπή.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 Ούτε την εκπομπή γυρίζοντα με 78 στροφέ, μια εκπομπή που γράφει, επιμεγείται και παρουσιάζει από το διαδικτυακό ραδιόφωνο το Βλέπω κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 9 το απόγευμα ο Δημήτρη Αβαγιανό. Ακούμε το δεύτερο μέρο στο αφιέρωμά μα τον Μπουζουξή Νίκο Περποράκη. Μιλάει ζωντανά στο τηλέφωνο για τη ζωή και το έργο του, ήδη στην. πρώτη ώρα της εκπομπής μας ο Νίκος Προποράκης μίλησε είπε πολλά ωραία πράγματα και θα συνεχίσει σε λίγο θα τον καλέσουμε εκ νέου στην Καλιφόρνια Αμερική λοιπόν, Λос Άντζελες και να καλυσπερίσουμε όλους τους Έλληνε που μας ακούνε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να καλυσπερίσουμε και τους Έλληνε στην, στην πρωτεύουσα των ΙΠΑ την Ουάσιγκτον στον ραδιοφωνικό σταθμό εκεί της Ομογένειας, στον Σφινάκια FM, έναν από του παλιότερου σαν όχι παλιότερο, ελληνικό Ιντερνετικό σταθμό. Ευχαριστούμε και για τα πολύ καλά τους λόγια εχθές, για το βλέπω μα μας ακούσαν από εκεί και αυτό μας συγκινεί και μας θυμάει ιδιαίτερα. Αλλά και όλους εσά τους ακροατές που μας ακούτε και μπορείτε και εσεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, Για την επόμενη ώρα, για τα επόμενα 53 περίπου λεπτά, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο Soundbox ή email στο radio.vlepo.org και να υποβάλλετε ερωτήσεις προς τον κύριο Προποράκη, τις οποίες από πλευρά μα θα κοινοποιήσουμε όταν τον καλέσουμε σε λίγο στο τηλέφωνο ή μπορείτε για περίπου 20 λεπτά από τώρα να μας πάρετε και τηλέφωνο στο 222192 με κωδικό τη πόλη των πατρών το 2610 Και θα συνεχίσουμε ακόμα με ένα ζωντανό τραγούβι. Μια σύμφεση του Σπύρο Σκορβίγη και Ελένας Διάνας. είναι το ότι είναι ωραίο. Το τραγούδι που ξέρουμε όλοι μα, ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Μπουζούκι ο Νίκος Προπουράκης τραγούβι Αντώνης νέρη στη Νέα Υόρκη Ζάπιον 1965 και ενώ στην Ελλάδα Ε, η βίσκη των 45 στροφών τότε ήταν ακόμα μονοφωνική Με εξέρεσε ελάχιστα τραγούδια που ο πρωτοπόρος ε, μηχανικός τότε Σπύρος Πεπεράκης το 1958 είχε κάνει στεροφωνικά Πολύ αργότερα ήρθε στερεοφωνία στην Ελλάδα έτσι να σας πω και μια τεχνική λεπτομέρεια Ενώ εγώ οι ηχογράφες που θα ακούσουμε από το 1965 και ευή τεχνική Ήταν στερεοφωνική. Θα την απολαύσουμε, όπως και ένα βιο τραγούδια ακόμα, θα ακούσουμε ότι προβάλλουμε και από το καλό βίσκο Αμερικής, γιατί πρέπει ο Νίκος Προποράκης να μας πει πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα. Sinak sa kisilingan, hindi ka kaus tinamo natin si Svalathia. Kung barya sa taga ο βοριάς να τα κάνει στις τρεις μια κομμάτια και γραμμένοι και Da da kami sidrinya komadnya, ineka Αυτή την ωραία σύμφαση του μεγάλου λαϊκού συμφέτη Σπύρο Σκορδίγη. Ζει και αυτό στην Αμερική και ευελπιστούμε σε μια από τι επόμενε εκπομπέ να μιλήσει και αυτό ζωντανά για τη ζωή το, και το έργο του. Ε, και εγώ να σα πω, μια και η εκπομπή απευθύνεται τόσο πιθανόν σε, σε χρήση στο διαδικτύου, αφού στην παρούσα φάση ο βλέπω ακούγεται διαδικτυακά. Μπορείτε λοιπόν πολύ εύκολα να βρείτε. Αμέτρητα τραγούδια με τον Νίκο Πουρπουράκη και βίζονταν από λαϊκά κέντρα της δεκαετίας του 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, ναι, ακόμα και πρόσφατα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε σήμερα και κάποια από τα καινούρια του. Στο YouTube, στον βιομετριακό χώρο, χώρο ανάρτηση βίντεο YouTube, μπορείτε να δείτε βίντεο με τον Νίκο Πορμποράκη, ο οποίος εκτό από εξαίρετο μπουζοξή, πήρατε άλλωστε μια μικρή γεύση των εκπληκτικών δυνατοτήτων του. Είναι. ήταν μάλλον γιατί δεν πιστεύω τώρα να. <χω> εξακολουθεί, θα μα πει βέβαια και ο ίδιος. ήταν και εκπληκτικό showman. Ναι, έκανε εφέ. Έπαιζε και τα τραγουβούσε... Πάνω, ακόμα και πάνω σε τραπέζια, σε καρέκλας με το μπουζού και βεξαιοτεχνικά τρα, ταξίμια σε συνδυασμό με κίνηση και ακροβατικές βεξιότητες. Εγώ προσωπικά ξυπλά όταν ε, τα είδα αυτά, Δυστυχώ όχι από κοντά, αλλά από το YouTube και μπορείτε να τα βρείτε κι εσείς. Θα μας πει και ο Ήβης Προποράκης για όλα αυτά και για να μην μακρηγορώ θα ακούσουμε ακόμα ένα-δυο ζωντανά τραγούδια του, ένα τσεφτετέλι και μετά... Το χαρικλάκι σόλο μπουζούκι, αυτή τη μεγάλη σύμφωση του Παναγιώτη Τούντα, ηχογραφημένη περίπου πριν 20 χρόνια ζωντανά σε πάρτι τη εποχή αυτής. Like Καλησπέρα και τον ακροατή μας από την μακρινή βόρειο Ιρεβανδία τον κύριο Γιώργο που μας πήρε στο τηλέφωνο Θέλει να ρωτήσουμε τον Νίκο Πουρποράκη πως μετά από 50-55 περίπου χρόνια σμίξαν με τον φόβορο Καμβοράκη πως βρεθήκαν δηλαδή, σε επικοινωνία εκ νέου Γιάννη Σαπαγιοάνο, η ψεροπούλα την ακούμε ζωντανά από την ορχήστρα του προποράκι. Όπως βλέπετε το γλέντι καλά κρατή εκεί και επειδή... Η βισκογραφία του Νίκο Πουρποράκη ε, είναι αρκετά μεγάλη, δεκάδε τραγούδια και λόγω και της συνομιλία με τον ε, Νίκο Πουρποράκη δεν προβάβαμε να ακούσουμε ούτε τα μισά εξ' αυτών. Θα παίξουν λοιπόν ό,τι προβάβει να παίξει απόψε. Φυσικά η εκπομπή στον ε, Νίκο Πουρποράκη Μπορεί να γήξει σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, αλλά θα έχουμε τον Νίκο Πουρποράκη και σε επόμενε μας εκπομπές, όπως και όλου του παλιού σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τη ζωή και το έργο τους. Και επειδή ο φόβορος Καβοράκης με τον Νίκο Πουρποράκη συνεργάστηκαν για κάποια χρόνια στην εταιρεία «Καλός Βίσκος», θα μεταβιβάσουμε και το ερώτημα του φίλου μας πώς λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια ξαναβρεθήκαν σε επικοινωνία και θα προσπαθήσουμε στην επόμενη εκπομπή αν είναι τεχνικά εφικτό να έχουμε αμφότερους ε, τους ε, μεγάλους καλλιτέχνες τον Αέρα Ζωντανά, τον Νίκο Προποράκη στην Καλιφόρνια στο Los Angeles και τον ε, Φόβορο Καβοράκη εδώ στην Ελλάδα στη Ρόβο, μερικές εκατοντάδες μόνο χιλιόμετρα μακριά, από την Πάτρα που είμαστε εμεί και όχι μερικέ χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το, τραγούδι, το Γιώργο Μητσάκη, Τη μεγάλη σύμφαση απόψε είναι βαριά. θα την ακούσουμε με τον ε, Νίκο Πουρποράκη στο Μποζούκι, ένα δύο ακόμα τα αν προβάβουμε γρήγορα-γρήγορα και αμέσως μετά θα μιλήσει ζωντανά στον αέρα ο Νίκος Προποράκης. आप उपसे इने भाईया इधो या मुकर न्या इधो या मुकर न्या आप उपसे Η μου Από Ωραία, και να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι τη ίδια Περιόβου, καλώ βρίσκω τη Αμερική, φόβο καβουράκη, αγγελία Παλαγού. Στο πανέμορφο τραγούδι απόψε με στο καπελιό που τα μπουζούκια κλένε, το χαρίζουμε σε όλους εσάς και στον ε, ίδιο τον κύριο Πορποράκη όπως και στην γυναίκα του την κυρία Λέα ε, οι οποίοι αμφότεροι μας ε, μιλάνε για τη ζωή και το έργο του Πορποράκη Να το ακούσουμε αυτό, ίσως και ένα ακόμα τραγωβάκι, αν προβάβουμε και αμέσως μετά να μιλήσει στον αέρα ο Νίκος Προποράκης και να μας πει κάποια ενδιαφέροντα ακόμα πράγματα για τη ζωή του. Και να ακούσουμε και ένα μέρος του τραγουδιού απόψε που τα χάλασα με τον φόβερο καβωράκι. Αγγέλα Παλαγούβη στο τραγούδι, Νίκο Πουρποράκη στο μπουζούκι, τα σπότ των 8.30 και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με Αμερική για να μεγίσει ο Νίκος Προποράκης ζωντανά. Βλέπω το ραδιόφωνο. Δήμα. Λόγου. Επικοινωνία. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Το βλέπω. Και στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε τον Νίκο Προποράκη για δεύτερη φορά σήμερα. Κύριε Νίκο, με ακούτε? Ναι, σα ακούω. Ωραία. Ε, να πούμε εντάχει εγώ για τους φίλους ακροατές ότι είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος ε, για τη ζωή και το έργο σας και όσο ακούγαμε πριν τα πολύ ωραίες τραγούδια ένας ε, κύριος, ο κύριος Γιώργος από την μακρινή Ιρουανδία μας πήρε τηλέφωνο και μας κάνει την ερώτηση που ήθελα να σας την απευθύνω και εγώ οπότε θα αργήσω με αυτή την ερώτηση, το κύριο Γιώργο Και η οποία είναι πως μετά από περίπου 55 χρόνια, μετά τη συνεργασία σας με τον φόβορο Καβουράκη και ενώ αυτό έφυγε για Φλόριβα, εσείς για Σικάγο, πως καταφέρατε και σμίξατε μετά από τόσα χρόνια και ξαναμιγήσατε και επικοινωνήσατε. Well, πρώτον να ευχαριστήσω τον Γιώργο που το είδε στο YouTube και μου έδωσε το... το τηλέφωνο του Καβουράκη και ήρθα σε επικοινωνία μαζί του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο από την Ιρλανδία. Ωραία, αυτή ήταν και η απάντηση και τον ευχαριστούμε και εμείς γιατί μέσω εσάς βρήκα και εγώ τον ε, κύριο Καβουράκη και θα τον έχουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε ε, κύριε Γιώργο. Και να σας ρωτήσω κάποια πραγματάκια, γιατί δυστυχώ έχουμε μόνο 25 λεπτά και δεν ξέρω τι θα προβάβουμε να πούμε σε αυτά. Οπότε Ά, για να μην είμαι ακριγορό, θέλω λίγο να σας ρωτήσω. Να μου πείτε τώρα, με, γιατί με, αφού φύγατε λοιπόν από νέα Όρκοι και από τον καλό Βίσκο Αμερικής, ήρθατε στο Σικάγο, βολέψατε σε αρκετά μαγαζιά, σε κάποια για λίγο διάστημα σε κάποια για μεγάλο διάστημα. Ε. Ε, και μου είπατε ότι βουλέψατε για κάποια χρόνια με τον ε, μεγάλο Γιάννη Τατασόπουλο ε, Εξι χρόνια μαζί Εξι χρόνια μάλιστα Εξι χρόνια δουλέψαμε με τον Γιάννη τον Τατασόπουλο Πολύ ωραία Φημάστε ε, κάποιο περιστατικό με τον Γιάννη Τατασόπουλο να μα πείτε Σας έρχεται κάτι στο νου κάτι ιδιαίτερο Να σου πω την αλήθεια δεν υπέρασαμε δε, τόσο ωραία που δεν είχαμε τίποτα ούτε να διαφωνήσουμε σε κάτι mm -hmm. Δύο και παίζαμε Ε, ήταν εκεί πολύ πάνω μαζί, mm -hmm, mm -hmm. στο Σικάγο. Ε, μετά φύγαμε και πήγαμε στο Μπόστο, νομίζω, ή στο Κλίβελα, ή στο Μπόστο, δεν θυμάμαι πού. Και πάλι με τον Τατασόπουλο πήγαμε μαζί και δουλέψαμε εκεί στο Μπόστο. Περίπου κάπω χρόνια. Μάλιστα. Ντουέλικα you... ήταν τα. Ντουέτερο, Τι άλλο θα την αρωτήσετε? Στα μαγαζιά λοιπόν με το μεγάλο Τατασόπουλο ε, Από άλλου καλλιτέχνε τότε με τις μεγάλα ονόματα Ρένα Ντάλια, Παπα Ιωάννου, δεν ξέρω αν βουλέψατε, Νίνο αν... Ό, ό, Όχι με τον, με τον Παπα Ιωάνο, όχι δεν δουλέψα Είχαμε φιλίε όμως γιατί έπαιξα μάλιστα έκανε μια χωροσπερίδα στην Ν.Ο. Mm -hmm. Και δούλεψα εκεί στην χωροσπερίδα mm -hmm. και συγκεκριμένα εκεί γνώρισα και την πρώτη μου γυναίκα Την Κατίνα, την τραγουδίστρια και την πρωτογνώρισα του Παπαϊωάνου τη χώρα Και είχαμε φιλίε μαζί, γιατί ο κ. δούλευε σε ένα άλλο μαγαζί και εγώ και βρισκόμαστε, βρισκόμαστε κάθε, σχεδόν κάθε άλλη βραδιά μαζί. Πηγαίναμε για καφέ Μάλιστα. με τον Παπαϊωάνου. Μάλιστα. Και γνώρισε την πρώτη σα γυναίκα, ενώ η κυρία Λέα είναι η δεύτερη σα γυναίκα Η έτσι, δεύτερη μου γυναίκα εδώ στην Καλιφόρνια που την γνωρίζω Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε, κύριε Πορποράκη, τώρα Γενικά, τι επικρατούσε την εποχή αυτή και τις δεκαετίες του 50 και 60, πώς διασκεύαζε ο κόσμος, συμφήκες εργασίες για τους μουσικούς ε, και γενικά ό,τι επικρατούσε, μου είχατε πει και εχθές ευγιαστικά ότι ο κόσμος διασκεύαζε, σπάζατε το μπουζούκι πάνω στο κέφι, σας φέρναν άλλο μπουζούκι, δεν ξέρω αν σπάζατε πιάτα, όλα αυτά λίγο να μας πείτε λίγα πράγματα για τα Ναι, δε, τα, τα, εγώ είχα πει μια σωσικά, μια... Την ώρα που έπαιζα εφονάζερα από κάτω σπάστο, πουρπουρά σπάτο και επε, επε, το έσπασα ένα καλό μπουζούκι του Ζωζεύ και το μετάρισα τόσο πολύ αλλά μου το πληρώσανε τέσσερις φορές παραπάνω και μετά αρχήνισα και έφερνα μπουζούκια 30-40 δολάρια μπουζού, μπουζούκια μια φορά έφερα έξι μαζεμένα από την Ελλάδα μου τα είχα γνωστούς εκεί και μου τα στέλνανε Και εκεί τα, τα έσπαγα αυτά, συνέχεια, σπάς από το βουράκι, παπ, και τα πληρώγανε χρυσά. Mm -hmm. Ναι, και αυτό, ο κόσμος γλένταγε τότε, γλέταγε πολύ. Γλέταγε... γλέταγε πολύ, πολύ ελληνισμό. Τα μαγαζιά ήταν κάθε βράδυ γεμάτα, κάθε βράδυ γεμάτα, δουλεύαμε 7 μέρε την εβδομάδα. Κι ήταν γεμάτα κάθε βράδυ, και στην Άιόρκη και στο Σικάγο. Και το κλείδωλα παντού που δούλεψα. Τα γεμάτα κάθε βράδυ. Ελληνίδα. Μάλιστα. Και στη Βοστόνη σε όλα τα μέρη. Ε, και όπω έχουμε δει και σε κάποια βίντεο που ο σύζυγό σα αλλά και άλλοι έχουν δώσει στο, στο ίντερνετ, και μπορεί να βρει ο καφένα. Κάνατε και show. Αναβαίνετε πάνω στα τραπέζια, χορεύετε. Πάνω πέστε... στα τραπέζια και δύο-τρει φορέ έπεσα και κάτω και νομίζανε πω είναι. Ε, ότι είναι στο σόου απάνω, ενώ εγώ έπεσα στα αλήθεια κάτω. <Τι>... Αλλά φτυχώς δεν χτύπησα καμιά φορά που έπε. Έπε, έπεσα, έπεσα δύ δύο-τρεις δύ φορές. Μάλιστα στη Χαβάη ήτανε σε ένα τραπέζι που ήτανε, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους τα πω τώρα, ήτανε μεγάλη ηθοποιοί. Ήτανε έξι ηθοποιοί μεγάλοι, γυναίκες και άντρες, και είχαν δει στο τραπέζι του και έπεσα κάτω <Τι>... και δεν έσπασε τον μπουζούκι. Και αυτοί νομίζανε πως ήτανε αυτό, αλλά εγώ χτύπησα κιόλας λίγο Τη μέση μου εκεί λιγάκι τώρα, όχι τη μέση μου, εδώ κάτω στο πόδι μου χτύπησα λιγάκι, ε, αυτό ήτανε, και αυτοί πια χαρήκανε τόσο πολύ που ανέβηκαν στο τραπέζι του απάνω και να με ευχαριστάνε και δεν ξέρω τι. Τουλάχιστον αφόσον δεν είχατε κάποιο σπάσιμο χτύπα ξύλο. δεν δε, χτύπησα νε, λίγο. Και μια και είπατε για ηθοποιού, έχετε συμμετάσχει σε κάποια ταινία, έχετε παίξει μπουζούκι σε κάποια ταινία, αν Ναι, έχω παίξει σε μια. Λέγεται. Μήπω ο ο Ψαρά. Third of κάτι. Third rack of the ένα καινούριο Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στο ταινία που θα βγει Με αυτό θα κλείσουμε γιατί θέλω να μα πείτε και λίγο έτσι για τα σημερινά σα σχέδια. Βέβαια, αυτό θα το κάνουμε προ το τέλο τη εκπομπή μα. Μάλιστα, εχθέ σα είχα προτρέψει να μπορούσατε να παίξετε κάποιο ρόλο με τον μπουζούκι σα, αλλά επειδή είχατε ένα μικρό ατύχημα με το δάχτυλό σα και για κάποιε μέρε δεν μπορείτε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν... κανένα πρόβλημα. Οπότε σε, σε, σε επόμενε εκπομπέ που θα ξαναμελήσουμε. Φα είναι χαρά μας να σας ακούσουμε ζωντανά Προσταθεί να παίζετε, γιατί όχι γιατί όχι. Οπότε λοιπόν τα χρόνια περνάνε έτσι δεκαετία, 60, 50 αρχικά, 60, 70, 80, 90, 2000, 2000, 2010. Αυτήν την περίοδο παίζετε κάπου σε κάποιο μαγαζί ή πριν το Ναι, εδώ και στο, και στο San Diego. Και εδώ, σε ένα μαγαζί, σε, δύο, τρι, ε, σε τρία μαγαζιά εδώ, στη Γαλιφόλνια. Mm -hmm. Ε, τώρα έκανα ρητά, πια, δεν παίζω τώρα, γιατί βαρέθηκα πια. Τώρα ξεκοραστώ πια, με ανακάτσω με, με, με την οικογένειά μου, με τα εγγόνια μου. Είναι απόλυτα λογικό μετά από 60 χρόνια. Yeah. Ωραξε. Λοιπόν... Ωραία, Εγώ φεύγω... δεν έχετε τίποτα άλλη να ρωτήσω... μένα, πάω έξω, Έχετε κάποια δουλειά, Συνεπώ, θα σα ρωτήσω πολύ γρήγορα, δύο τρία πραγματάκια, πείτε μου λοιπόν ε, τι άποψη έχετε για τη σημερινή εκπομπή κύριε Πορποράκη, γράφεται σήμερα ρεμπέτικο, λαϊκό τραγούδι ε, ή έχει επιφάνει, τι πιστεύετε γι' αυτό Δεν το κατάλαβα. Σα δηλαδή... ρωτάω πάλι, ε, αν γράφετε σήμερα ρεμπέτικο παλιό, ε, ε, αν γράφετε τραγούδι σήμερα, όπως το παλιό τραγούδι που είχατε πει τη δεκαετία του 50 στο καλό βίσκος, Αν γράφετε ρεμπέτικο σήμερα. Δεν γράφω τώρα, δεν. Όχι εσεί, δε αν γράφουν πίσω, γενικά yeah. καλλιτέχνες καλλιτέχνε, τι άποψη έχετε, Γράφουν τραγούδια ή έχουν ξεφύγει σήμερα σε άλλου ρυθμού και oh, έχουν, έχουν ξεφύγει πολύ από εκείνη από τη, από την εποχή. Έχουν ξεφύγει. Τελείω διαφορετικά, τελείω. Δεν δε, δε γουστάρω τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Δεν σα αρέσει κάτι. Καθόλου, όχι, καθόλου, να είμαι ειλικρινή. Καθόλου Μάλιστα. Πιστεύετε ότι κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνε στην Αμερική, στην Ελλάδα, σύγχρονα. Που είναι στα χνάρια των παλιών και αξίζουν τον κόπο. Έ, βλέπω, πότε, πότε βλέπω στην Ελλάδα. έχει, έχει καλού μουσικού μπουζού και τέτοια. Τώρα έχουν. ευτυχώ υπάρχουν κάποια καλή ναι. Αυτό είναι Αγίφη. Εγώ δεν, δεν βλέπω τίποτα εδώ πέρα. Δεν έχει πια το τελείω εδώ πέρα. Δεν βλέπω στην Αμερική τίποτα. Να... Δεν ξέρω δεν... δεν... στο Σικάγο τώρα αν υπάρχουν. Στη Νέα Υόρκη δεν έχω ιδέα. <χω> Ωραία. Πείτε μας, ε, αν ε, σκοπεύετε να βγάλετε κάποιο βίσκο ή να συμμετάσχετε σε κάποια ηχογράφηση. Μας είπατε πριν ότι θα κυκλοφορεί στον χρόνο μία ταινία που παίξατε. Και yeah. εκτός από αυτό, αυτή την περίοδο ετοιμάζετε κάποιο άλλο όταν αναρώσετε με το καλό με το χέρι σα. Όχι, όχι, όχι. Δεν κά, έχω κάποια τίποτα. συμμετοχή oh. σε CD μου είχε πει και η γυναίκα σας ότι θα παίζετε σε κάποιο βίσκο, σε κάποιο CD. Ο Μάικς στη Νέα Υόρτια έχει κάνει ριχόρ συναγωγή και έχει κάνει ένα δικό μου το οποίο θα το θα το βγάλει σε συνδυασμό Ωραία, αυτό είναι πολύ ευχάριστο το λέει η το τραγούδι το λέει η Χριστίνα το όνομα σας τις μου το όνομα τις κόρες σας Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και πριν κλείσουμε, να, η τελευταία έτσι ερώτηση, πείτε μας για την, κατάσταση, την άσχημη κατάσταση οικονομικά στην Ελλάδα, την οικονομική κρίση όπως ακούτε και εσείς. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που θα αλλάξει προς το καλύτερο. Τι, τι εύχεστε για αυτό. Τι Δεν να μας νομίζω πειτεί? να αλλάξει κάτι το καλύτερο. Δεν νομίζω. Σύντομα, like όπως είναι, είναι τα χάλια τους έχουνε. Έχουν τα χάλια τους όπως τα βλέπω στα γιατί έχω όλα τα κανάλια τα mm -hmm. είναι Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ Πιστεύετε κύριε Προποράκη ότι τη δεκαετία του 50-60 αυτά τα αγνά χρόνια ήταν καλύτερα από τα τώρα χειρότερα. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα τότε. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ο κόσμος διασκέδαζε. Διασκέδαζε ο κόσμος. έβγαινε έξω. Mm -hmm. Τα μαγαζιά όπω σα είχα πει προηγούμενο στα γεμάτα κάθε βράδυ. <χει> Τώρα δεν υπάρχει οτιδήποτε. Κλείσαν όλα. Κλείσαν όλα. Κλείσαν όλα. Οπότε να κλείσουμε την κουβέντα μα για να φύγετε στη δουλειά Και κίνηση με μια ευχή να επανέλθει η παλιά καλή κατάσταση, έτσι να ξεκινήσει ο κόσμο πάει, να διασκευάζει αφεντικά και ατόφια όπω ωραία. Ναι. Και να επανέλθει η άσχημη κρίση οικονομικά τη Ελλάδα <χει> και όχι μόνο. Πολύ ωραία, yeah. κύριε Πορποράκη. Κάπου εγώ λοιπόν να κάνουμε μια παύση. Και λέω παύση γιατί θα επανέλθουμε και σε επόμενε εκπομπέ. Με κουβέντα μαζί σα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Έχετε μια κουβαλάτα, μια μεγάλη ιστορία και αυτή πρέπει να μα και στον κόσμο, στου ακροατέ μα και όχι μόνο. Να σα ευχαριστήσουμε λοιπόν για τη συμμετοχή σα αυτέ τι δύο ημέρε, τη χθεσινή τη σημερινή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Περαστικά στο το το... χέρι σας, σύντομα να πιάσετε στο χέρι σας το μπουζούκι και όταν σας ξαναπάρουμε στο τηλέφωνο να σας ακούσουμε και ζωντανά να παίξετε για μας. Έχει, έγινε. Καλό σας μεσημέρι πολύ. λοιπόν στην Los Λοσάντζιλας, μιας και έχετε μεσημέρι. Καλή συνέχεια Κυριακής, καλή ξεκούραση. Εγγύω. Και ευχαριστώ. από εμάς, ό,τι καλύτερο. ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Πορποράκη και την και γυναίκα σας, την Ελέα Αντάκης. Όταν ε, η Υγεία, εγώ η Υγεία είναι το πραγματικό της άνθρωπος, χίλια συγγνώμη, μέχρι να κλείσει η εκπομπή θα ακούσουμε κάποια από τα όμορφα σας τραγούδια Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Για. Γεια σας. Να κάτσετε να τα ακούσετε γιατί όχι. Ε. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσαμε το Νίκο Πορποράκη κατά τη διάρκεια των δύο αυτών εκπομπών εχθές και σήμερα. Είπε κάποια πράγματα για τη ζωή του και το έργο του και φυσικά όλα αυτά δεν εξαντλούνται σε, σε δύο εκπομπές. Ε, ωστόσο απεφιλασσόμαστε το συντομότερο να έχουμε πάλι τον ε, Νίκο Πορποράκη μαζί μας. Και να σας πω στα 10 λεπτά που μείνανε για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής ότι ο Νίκος Προποράκης είναι μια ιστορία, μια ζωντανή ιστορία όπως ακούτε για 60 χρόνια παίζει μπουζούκι βέβαια στο τέλος μας είπε ότι κάπου κοράστηκε και φεύγει λίγο να κάνει μια μικρή πάψη να ξεκουραστεί Πρόβατα αυτά να το φτιθούμε εμείς σύντομα να αποκατασταθεί το πρόβλημα με το βάχτυλό του και να παίξει πάλι μποζόκι και γιατί όχι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε μαζί του να τον ακούσουμε και ζωντανά στο μποζόκι να παίξει και να τραγωβήσει αν μπορεί Ακούστηκε το τραγώβη πληγωνμένη μου συγνώμη ζωή γεμάτη βάσανα ή κάναμε να σε ξεχάσω με τη μεγάλη ρόζα εσκενάζη Μια απίστευτη τραγουδίστρια του Ρεμπέτικου. Δυστυχώ ο Νίκος Προμποράκη δεν πρόβαβε να μας πει κάτι για αυτή και σίγουρα θα έχει να πει πολλά όπως και για όλα τα άλλα άτομα που περάσαν από την εταιρεία στην οποία υπήρξε συνειδιοκτήτης των Καλόβισκο Αμερικής. Και να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι του Φεόβουρου Βερβενιώτη Μουσική στίχος Χρήστο Κολοκοτρώνη. Τιτλοφορείται «Η πληγωμένη μου καρδιά». Και έχει ηχογραφηθεί και αυτό μέσα της δεκαετίας του 50 από την εταιρεία Καλός Βίσκος. Καλύτερα ουδάνατος, μια ώρα γαρ η γορότερα, είπει γο μένει μου θαρρά. Θα βρεις και τια παλιούσα. Ο κόσμος με κατέληψε, κανένας δε με φωνεσέ και η δική σου η καρδιά κι αυτή με περιχρόνησε En el sena me toco para cono piro piro me di molar ya te ves que Και στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αφού σας ζητήσω και συγγνώμη για τυχόν και το κενό που παρουσιάστηκε, θα ακούσουμε ένα ζωντανό τραγούδι που ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 2011. και παίζει ο Νίκος Προβοράκης και ντάει στον μπουζούκι, αν και 80 ετών. Εγώ να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλου σε που Με ακούσατε τον κύριο Γιώργο από ε, Φιλανβία που επικοινώνησε μαζί μας και μάλιστα μας, ε, η Ροανβία με συγχωρείτε μας είπε και την λεπτομέρεια πως έφερε σε επικοινωνία μετά από τόσα χρόνια Νίκο Πουρποράκη, φόβορο Καβωράκη και τον δεύτερο, το φάβορο Καβωράκη θα τον έχουμε ζωντανά στον αέρα το επόμενο Σαββατοκύριακο θα μιλήσει και αυτός για τη ζωή του, το έργο του το οποίο είναι πολύ πλούσιο, εξαίρετος ε, τραγωβιστής. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ακούσατε άλλωστε πολλά από τα τραγούβια του. Κάπου εγώ να σας ε, χαιρετήσω, σας προτρέπω να μείνετε στο διαδικτυακό ραβιόφωνο του Βλέπω, να ακούσουμε την εκπομπή του επόμενου παραγωγού, του Νίκο Μοντζούρι, Εγώ να ανανεώσω το ραβιοφωνικό μου ραντεβού για το, με, για το επόμενο Σαββάτο, Και ώρα βόμοι <coughs> απογευματινή, ώρα Ελλάβος. Πρώτο μέρος τότε θα είναι στον Φόβορο Καβωράκη, το δεύτερο την επόμενη Κυριακή. Χτυπάει το κοβούνι, ήρθε ο Νίκος. Από μένα καλό βράδυ. να έχετε. Ευχαριστώ πάλι τον κύριο Πουρποράκη και τη γυναίκα του. Και μέχρι τότε να έχετε ένα ευχάριστο βραβινό... Κυριακής και μια δημιουργική εβδομάδα. Γεια σας.